Το μπράβο είναι δεδομένο εφόσον και ο ένας και ο άλλος και κυρίως ο ένας ε, λέει για την ιστορική ανάγκη ε, για αυτή τη χώρα να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Το μπράβο είναι δεδομένο, το χειροκρότημα επίσης το λαλαλά λα που ακούτε είναι από την χοροδία χαρούμενων συνταξιούχων Ελλήνων και Ελληνίδων που από χτες και υποψήφιων συνταξιούχων και νυν συνταξιούχων που είναι χαρούμενοι επειδή πέρασε με τους 153 ενόχους και αυτοί όπως και οι προηγούμενοι κατά καιρούς, Οι υπερήφημε πλειοψηφίες αυτού του τόπου, που και αυτοί ψήφισαν το συγκεκριμένο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και ένα φορολογικό ταυτόχρονα, κομμάτι του μνημονίου που οι 222 είχαν ψηφίσει τον Ιούλιο. Άρα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Το Λα Λα Λα, η χωροδία, θα μα συντροφεύσει σήμερα και θα υπογραμμίσει μουσικός όλα αυτά τα πολύ ωραία που έχουν συμβεί. Κρατάμε κυρίω την ιστορική αναγκαιότητα αυτό ο τόπο να ακούει και να λέει την αλήθεια από το στόμα του Αλέξη Τσίπρα. Για ευνόητου λόγου είναι και πρωθυπουργό, ο άλλο ακόμα δεν έχει κυβερνήσει. Αν κυβερνήσει ακριβώ τα ίδια θα κάνει, γιατί δεν είναι θέμα νυν πρωθυπουργού ή τρέχοντο πρωθυπουργού, είναι θέμα αυτών που δίνουν τι εντολές στον εκάστοτε πρωθυπουργό αυτού του τόπου, σε αυτού που χαράζουν γραμμή και κατεύθυνση για τον πρωθυπουργό και για τον λαό αυτού του τόπου. Όμω να μείνουμε στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί Αλέξη Τσίπρας. και η αλήθεια είναι δύο έννοιε, εντυμότητα και ειλικρίνεια, είναι δύο έννοιε. Που πολύ μας αρέσουν σε όλους από ό,τι έχω καταλάβει τον τελευταίο 15 χρόνο. Όπως ξέρετε όλοι το αφορολόγητο τελικά πήγε στις 8.600. Είναι ένα μέτρο που χτυπάει τους πλούσιους αυτού του τόπου. Είναι ταξικό μέτρο όπως διατείνονταν συνέχεια οι υπουργοί τις τελευταίες μέρες. Είναι κάτι που φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση την αστική τάξη του τόπου. 8.600 εισόδημα δηλαδή περίπου 600 το μήνα, κάπου εκεί, όλοι αυτοί θεωρούνται άνθρωποι που πρέπει να φορολογούνται. Οι Σαμαροβενιζέλη το είχαν στα 9% και ο Αλέξης Τσίπρας, αν θα ερχόταν στην εξουσία μας έλεγε πριν ένα ενάμιση χρόνο, θα το έφερνε στις 12.000. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Στα 12.000 ευρώ. Τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία. Αφορολόγητο 12.000 ευρώ για όλους. <laughs> Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. <laughs> Πολύ καλό. Το άλλο με το το το, το ξέρετε. Αυτή είναι και η διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία φαντάζομαι θα είχε κάνει και τη δουλειά τη τότε. Το Γενάρη βεβαίω, που λέγανε ότι το αφορολόγητο ε, πρέπει να πάει στα 12.000 ευρώ γιατί είχαν και μια επιχειρηματολογία, δεν το έλεγαν έτσι, δεν ήταν πιστολιά στον αέρα, το είχαν μελετήσει άνθρωποι, όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ καμάρουναν, κατηγορούσαν τους δεξιούς που το είχαν και τους πασόκους δεξιόλοι έτσι κι αλλιώς που το είχαν στο 9.000 Και κανεί δεν φανταζόταν τότε ότι θα πήγαιναν στο 8-600. Παρ' όλα αυτά το τόλμησαν, το έκανε η αριστερή κυβέρνηση. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν τέτοιου τύπου αριστερέ κυβερνήσει. Για να κάνουν την πιο βρώμικη δουλειά που δεν έχει διανοηθεί και φανταστεί ποτέ. Ο δεξιό νεοφιλελεύθερο, ο, ο σοσιαλιστή τύπου Πασόκ, Βενιζέλου και όλων των υπολείπων. Επειδή η μία διαβεβαίωση δεν μα έφτανε, βρήκαμε άλλε δύο-τρει του Τσίπρα για τα 12.000 Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε. Για ένα απλό, δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δεσμευόμαστε για ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων στρομάτων. Με αφορολόγητο τα 12.000 ευρώ για όλους, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι αγρότες, για όλους ανεξαιρέτως. διευρύνουμε τη φορολογική βάση, αυτός είναι ο στόχος μας, όχι να αυξήσουμε του φορολογικού τελεστές. Αντιθέτως, τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα θα έχουν διευκόλυνση και ελάβανση, διότι πρώτον, θα καταργήσουμε τον έμφυρο. <Κοίλυνα> Δεύτερον, θα βάλουμε αφορολόγητο 12.000 ευρώ ε, για όλους. <Κοίλυνα> θα βάλουμε αφορολόγητο 12.000 ευρώ ε, για όλους. Σε νέα κλίμακα. Είτε πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες που σήμερα φορολογούνται με 26% από το πρώτο ευρώ είτε πρόκειται για αγρότες που φορολογούνται με 13% από το πρώτο ευρώ. 12.000 ευρώ αφορολόγητο λοιπόν. Δηλαδή με συγχωρείτε απατεώνες είμαστε. Ναι! Η ερώτηση και αυτή από τη Θεανό Φωτίου, τι ωραία ερώτηση. βεβαίω η απάντηση είναι ένα ναι τεράστιο από τη χορόδια του Λυκιανού Κυλαϊδόνη. Ακούσαμε τρεις διαβεβαιώσεις και με τεκμηρίωση ότι αυτό το 12.000 το αφορολόγητο θα είναι ουσιαστική ελάφρυνση όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων γιατί χωρίς αυτό είχαν και άλλε επιχειρηματολογίε, δεν μπορεί να πάρει μπρος η αγορά και, και, και. και τελικά το πήγανε στο 8600 πλέον, πλέον και μετά τη χθεσινή ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που πιάνει τους πάντες αν ακούσετε αναλυτικά γιατί Στα μέσα ενημέρωση λίγο χάνεται η μπάλα και είναι και λογικό και στο δημόσιο λόγο. Θα το καταλάβουμε όλοι σιγά σιγά τι σημαίνει για τον καθένα ασφαλισμένο και πολίτη καταναλωτή αυτού του τόπου γιατί είναι και το φορολογικό. Τι ακριβώς σημαίνει τους επόμενου μήνες και τότε όπως συμβαίνει πάντα με όλα αυτά τα νομοθετήματα του Μνημονίου θα είναι πολύ αργά για οτιδήποτε άλλο αλλά παρόλα αυτά η επενέργεια θα έχει έρθει στις τσέπες, στη ζωή, στην καθημερινότητα του καθ Ψεύτε, κανονικοί όμω, πια με, με άδεια, με πιστοποίηση, ISO 9000, πώ λέγεται αυτό, άθλοι απαταιώνε, κανονικοί και σε αυτό, μπορούν να πούν το οτιδήποτε και να κάνουν το ακριβώ αντίθετο μετά και μάλιστα το κάνουν και κτήμα τους. Δεν έλεγαν απλά χτε για ένα νομοσχέδιο που πρέπει να έρθει στο το υπαγόρευση η Τρόικα. Πανηγύριζαν επί αυτού και προσπαθούσαν να αναδείξουν τα καλά που θα έχει για όλου. Αυτό ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κανένα καλό για κανέναν. Απολύτως. Ο Τσακαλότος, παλιά, τι παλιά, πριν κάνα μήνα, έκανε δήλωση για το αφορολόγητο. Δεν κάνουμε άλλη μείωση του αφορολόγητου. Μπράβο! Δεν είμαι εγώ διαθετιμένος να καταθέσω στην Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο που έχει αφορολόγητο μικρότερο από αυτό που θα υπάρξει στο νομοσχέδιο που θα δείτε. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Μια αριστερή κυβέρνηση κράτησε το ψηλότερο αφορολόγητο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι από χθες το τελευταίο του σακαλό του, το πρώτο ηχητικό του σακαλό του. Είναι πριν ένα μήνα στη συνέντευξη που είχε δώσει εκεί στα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μαζί με τον Κατρούγκαλο και τον Σταθάκη δίπλα του. Τότε έλεγε ο ίδιος ότι δεν πρόκειται να δεχθεί την πτώση του αφορολόγητου. Τελικά τη δέχτηκε. Και βεβαίω ένα ερώτημα απλό, αυτό που το, σε πρώτο επίπεδο μπορεί να απευθύνει ο καθένα στον εαυτό του ή και στον τζακαλώτο, αν τον είχε δίπλα ή οπουδήποτε. Έλεγε κάτι πριν ένα μήνα, έκανε το ακριβώ αντίθετο. Πώ νιώθει, πώ μπορεί να κοιτάει τον εαυτό σου στον καθρέφτη, πώ μπορεί να μιλά με άλλου ανθρώπου και να έχει την απέτηση να σε σεβαστούν αφού εσύ ο ίδιο δεν σέβεσαι και ξεφτυλίζεσαι τόσο απλά, τόσο εύκολα. Γιατί το θέμα με του Ιριζαίου είναι αυτό, ότι έχουν μια μανία να ξεφτυλίζονται καθημερινά σχεδόν, είτε υπουργοί, βουλευτέ. Πρωθυπουργή με φοβερή ευκολία και με φοβερό ταλέντο. Όχι μόνο έκανε το ακριβώς αντίθετο αλλά άρχισε χτες προχθές όταν μιλούσε στη Βουλή να επιχειρηματολογεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ότι είναι πολύ καλό γιατί έχουμε το χαμηλότερο τελικά αφορολόγητο σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο αφορολόγητο. Είναι κάποιο που ανφυγηθεί ότι το αφορολόγητο στο ποσοστό που είναι είναι από τα μεγαλύτερα αφορολόγητα σε όλη την Ευρώπη. Το ανθισβείτε, το αμφισβητεύετε, το αμφισβηθείτε. Ωραία! Δεν το ανεστείτε. Το μεγαλύτερο έχει το χαμηλότερο που είπα, εγώ, το μεγαλύτερο. Όχι μόνο δεν, το, δεν όχι μόνο δεν έκανε αυτό που δεσμευτεί, όχι μόνο δεν έκανε αυτό που είχαν δεσμευτεί σαν κόμμα συνολικά ότι θα το πάνε στις 12.000 το κατεβάζουν πολύ χαμηλά και αρχίζουν αμέσω μετά να επιχειρηματολογούν και να κάνουν συγκρίσεις με την Ευρώπη και να πανηγυρίζουν κιόλα και να βιώνουν και με τσαμπουκά το γνωστό θράσος του ενόχου Όταν έχει διαπράξει το έγκλημα και πάντα συμπεριφέρεται με έναν τέτοιο τρόπο, τον παρακολουθούμε όλοι, το ξέρουμε όλοι, είναι ανθρώπινη αντίδραση. Κατά δικαστέα δεν το συζητάμε. Κάπω έτσι με το αφορολόγητο γιατί ήταν ένα στοίχημα και πάντα μας έλεγαν και πάντα έλεγαν σε όλα τα πάνελ όπου βρίσκονταν ότι τα μέτρα που θα πάρει αυτή η κυβέρνηση είναι για να ευνοήσουν τους χαμηλόμιστους, τους χαμηλοσυνταξιούχους και όλους αυτούς που... Βρίσκονται στην οικονομική ανέχεια λόγω των μέτρων των μνημονίων και όλων των υπόλοιπων. Ο ΦΠΑ 24% για παράδειγμα είναι ένα μέτρο που ωφελεί όλου αυτού. Το αφορολόγητο που πέφτει είναι ένα μέτρο που ωφελεί όλου αυτού. Για να μην μπούμε και όλα τα υπόλοιπα που ψηφίστηκαν χτε εγχωρδέ και οργάνη. Έχουμε όμω την ανάπτυξη που πρέπει να έρθει και όπω λέει ο Αλέξη Τσίπρας αγαπάνε οι Σιριζέη τη νεοφιλελεύθερη ανάπτυξη. Προτεραιότητα αυτού του σχεδίου είναι η Ελλάδα να περάσει από την περίοδο τη ακραία ύφεση σε μια περίοδο ανάκαμψη και ανάπτυξη. Προσέξτε όμω, και εδώ ίσω είναι μια ακόμα διαφορά από έπρεπε. Όχι μια οποιαδήποτε ανάπτυξη. Γιατί υπάρχει η ανάπτυξη εκείνη που στηρίζεται στη συντριβή τη εργασία και του κοινωνικού κράτου. Και αυτό είναι το ενεφιλελεύθερο σχέδιο. Και αυτό είναι ο δικό μα πολιτικό ορίζοντα. το νεοφιλελεύθερο σχέδιο και αυτό είναι ο δικό μα πολιτικό ορίζοντα. Αυτό. Ωραίο. Μοντάζιν αυτό. Μην ταράζει ράζει τη Δεν έχει πει ακόμη ότι το πολιτικό δικό μα σχέδιο θα είναι ο νεοφιλελευθερισμός Αυτό συνάγεται από όλα αυτά που κάνει. Είμαστε στη φάση ακόμα που τουλάχιστον στο επίπεδο ρητορική. σα ίσα. Όσο πιο νεοφιλελεύθερα μέτρα παίρνει στην πράξη, τόσο πιο αριστερέ δηλώσει έχει στα λόγια. Λογικό, κατανοητό, έτσι γίνεται πάντα. Δεν το έκαναν οι το είχαν το κάνουν τούτη γιατί το έχουν ανάγκη και από εκεί κρέμονται και από εκεί πια ε, ε, κρίνονται μάλλον, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα έχει βγει απόφαση. Νομίζω καθένας έχει καταλάβει περί τίνος. πρόκειται. Μαζί με αυτούς έρχονται και τα περίφημα εξαπτέρυγα, οι πρόθυμοι, όπως ο Βασίλης Λεβέντης. Επί έξι χρόνια μένουμε στα μνημόνια και θα μείνουμε επί χίλια αν δεν κάνουμε μεταρρυθμίσει. Τι εννοώ Ολοκλήρωση των Ολοκλήρω άνοιγμα των επαγγελμάτων και να μην αρχίζουν οι φαρμακοποίοι να λένε έτσι ή ταξιτζίδες αλλιώς δηλαδή δεν θα κάνουμε συζήτηση με τις κοινωνικές τάξεις <where the national fairy tales> Δεν θα κάνουμε συζήτηση με τις κοινωνικές τάξεις Δεν θα κάνουμε συζήτηση με τις κοινωνικές τάξεις. Μία αλλαγή που πρέπει να γίνει για να σωθεί η χώρα, θα γίνει. Η χώρα τι ακριβώς είναι. Τι ακριβώς είναι αν δεν είναι οι κοινωνικές της τάξεις, δεν είναι οι φορείς της, δεν είναι οι οργανωμένοι φορείς. Όλοι μαζί που κάπου δεν μπορούμε να συζητάμε όλοι με την κυβέρνηση. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, σωματεία, σύλλογοι, ενώσει, οι οποίοι συζητάνε με την εκάστοτε κυβέρνηση. Εδώ Βασίλης Λεβέντης, πολύ ειλικρινής χωρισμούντας δεν θα κάνουμε συζήτηση με τις κοινωνικές τάξεις αν πρόκειται να ωφεληθεί η χώρα. Η χώρα είναι κάτι άλλο από τις κοινωνικές τη τάξεις από το σύνολο του πληθυσμού που σπάει σε κομμάτια εργασιακά ή αναλόγων τομέων. Ε, πολύ ωραία, πολύ καθαρά, επειδή. Σε πολύ κόσμο αρέσει ο Βασίλης Λεβέτης γιατί τα λέει όπως είναι έτσι μια φήμη που υπάρχει, μια άποψη γενικότερη που διαχέεται και λε και αυτό είναι μεγάλη μαγιά, το να τα λέει κάποιος είναι ο μόνος που τα λέει και δεν κοιτάμε τι ακριβώς λέει. Γιατί αν σταθεί κάποιος σε αυτά που λέει ο Βασίλης Λεβέτης τότε πραγματικά καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι παιχνίδι παίζεται και πώς θα... Οι πατερίτσε, οι περίφημε, είναι έτοιμε ανά πάσα στιγμή ο συγκεκριμένο ξερογλύφεται κιόλα να αναλάβουν δράση για να πατάξουν τι κοινωνικέ τάξει και να σώσουν την χώρα που δεν έχει κοινωνικέ τάξει. Ο Αλέξη Τσίπρας έχει σειρά. Κάναμε ένα σύντομο διάλειμμα. Βασιλεύεντη, Αλέξη Τσίπρας με αλήθειε. Παλέψαμε σκληρά και τα βγάλαμε πέρα μόνοι μα. Η κυβέρνηση Σύριζα ΑΝΕΛ εκτείναξε την ανεργία στη χώρα. Η διαπραγμάτευση κατέστρεψε τη χώρα. Επίση επιτυγχάνουμε. Ότι η κυβέρνηση έχει παραδοθεί και τα υπογράφει όλα. Οδηγούμε στα βράχια τη χώρα, υποχωρούμε έναντι των απαιτήσεων των δανειστών. ότι η κυβέρνηση έχει παραδοθεί και τα υπογράφει όλα Επιτέλου μια κυβέρνηση που να έχει παραδοθεί και να τα υπογράφει όλα δεν είχαμε τέτοια, οι προηγούμενες δεν ήταν τέτοιες του Σαμαρά δεν υπέγραφε τα πάντα του Γιώργου πριν δεν υπέγραφε τα πάντα του Παπαδήμου δεν το συζητάμε, έφερε και το Μεσοπρόθεσμο κάτι έφερε και αυτός Μοντάζ και αυτό του Αλέξη Τσίπρα που όμως λέει την αλήθεια τα μοντάζ τα δικά μας εδώ, όχι τα κάνουμε εμείς όποιος έκανε τέτοια μοντάζ γιατί κάναν και άλλοι έχουν πέσει μέσα περιγράφουν ακριβώς αυτό που συμβαίνει όσο και αν ακούγεται απίστευτο έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση που τα υπογράφει όλα Η ωραία στιγμή της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή ήταν όταν ο Αλέξη Τσίπρας από το βήμα του Πρωθυπουργού απευθύνθηκε προς το Κουκουέ και μάλιστα μιλώντας και στον ενικό στον Δημήτρη Κουτσούμπα τον αποκάλεσε Δημήτρη θα το ακούσουμε τώρα ε, μίλησε για το τι ακριβώς είναι αριστερά πως πρέπει να είναι αριστερά και από τι πρέπει να πεμπλακεί αριστερά και τι σήμερα πραγματικά είναι αριστερά Υπτρέψτε μου να πω, δεν είναι ούτε μια ουδέτερη, ούτε μια μετριοπαθής πολιτική προσέγγιση αυτή. Είναι μια ριζοσπαστική, Δημήτρη, και αριστερή προσέγγιση. Γιατί στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, αριστερό και ριζοσπαστικό, δεν είναι να σε μια ιδεατή κοινωνία, που ξέρεις ότι όσο και αν την παλεύει, δεν είναι εύκολο να έρθει. Αλλά να ματώνεις για να δημιουργήσει έστω σιγά σιγά, αλλά σταθερά, τις συνθήκες όπου θα μπορέσουν να ευδοκιμήσουν αλλαγέ υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των πολών Αυτά τα πολύ ωραία από τον Αλέξη Τσίπρα ε, το ακούσατε τον ορισμό του τι ακριβώ είναι αριστερά σήμερα όχι να φαντασιώνεις μια ιδεατή κοινωνία που δεν θα έρθει και ποτέ το έχει προδικάσει αντιεπιστημονικό ε, παράλογο γιατί αν δει ο, ο καθένα την πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης και του πλανήτη τα τελευταία 100 χρόνια Έρχεται κατά καιρού και υπάρχουν συνθήκε για να υλοποιηθούν και μη έτσι φαντασιακά πράγματα. Άλλωστε, τι νόημα έχει και η ζωή, αν δεν υπάρχει και το ιδεατό και το άπιαστο όνειρο και ο ορίζοντα που πρέπει να τον διεκδικούμε. Και και και. Πέρα όμως από αυτά, α έρθουμε στο άλλο σκέλος που λέει ο ίδιο ο Αλέξη Τσίπρας ότι αριστερό είναι να παλεύει για να έρθουν στου χαμηλόμισθου και σε αυτού που είναι στην απέξω, να δημιουργηθούν οι συνθήκε ώστε να ανέβουν και αυτοί κοινωνικά. Το συγκεκριμένο σύστημα και η συγκεκριμένη Ευρώπη εξασφαλίζουν 300-350-400 ευρώ μισθό σε κάποιον. Η ανάπτυξη, έτσι όπω την περιγράφει και ο Αλέξη Τσίπρα και όλοι οι προηγούμενοι, κάπω έτσι ορίζεται σε αυτό το πλαίσιο, χωρί συμβάσει συλλογικέ, χωρί υγεία, χωρί παιδεία. Μονίμω η πλειοψηφία να είναι στην κατάντια και να ζητιανεύει για κάτι ψίχουλα και να υπάρχουν από πάνω αυτοί οι πρόθυνοι συνεργάτε των πιο πρόθυμων από πάνω και να πετάνε αυτά τα περίφημα ψύχουλα προ τον. Λάω. Ήταν πολύ ωραία αυτή η επίκληση και αυτός ο διαχωρισμός και αυτός ο ορισμός του τι ακριβώ είναι αριστερά γιατί νομίζω έτσι όπω τον έβλεπα και οικέτευε το βλέμμα του Κουκουέ από την αριστερή πτέρυγα ήταν σαν να τους έλεγε και σε αυτούς, ξεπουληθείτε κι εσείς όπως εγώ το έκανα με πολύ μεγάλη επιτυχία εξαγοραστείτε κι εσείς, βγάλτε στο σφυρί συνειδήσεις, λόγια, απόψει οτιδήποτε ελάτε εδώ στην καρέγκλα όπως εγώ το έκανα με τέτοια μεγάλη επιτυχία. Και κάντε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει λόγο κάποιο να θέτει έστω το ιδεατό, το φαντασιακό ή δεν ξέρω πώ θα το πούμε. Πρέπει όλοι μέσα στο ρεαλισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο συγκεκριμένο ρεαλισμό, στα πολύ ασφιχτικά πλαίσια, να προσπαθήσουμε το ένα ψίχουλο να το κάνουμε δύο ψίχουλα και να μην διεκδικούμε τίποτα που δεν φαίνεται ρεαλιστικό και είναι φαντασιακό ή ιδεατό. Ξεπουληθείτε. Ωραίο σύνθημα, ωραία παράκληση. Έχω την εντύπωση δεν θα το κάνουν όλοι. Όχι μόνο το κούκκο, και άλλοι, υπάρχουν κι άλλοι σε αυτό τον τόπο που Δεν έχουν ακολουθήσει αυτή την τακτική. Αν και οι καρέγγλε πάντα είναι πολύ όμορφε, θελκτικέ, παρά το πολιτικό κόστο. Και αυτό είναι και μια φωτεινή πλευρά αυτού του τόπου. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σε αυτόν τον τόπο που και κατακρίνουν το ξεπούλημα, το τόσο ομό ξεπούλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Και προσπαθούν οι ίδιοι να μην μπλέξουν με όλο αυτόν τον βούρκο τη συγκεκριμένη εξουσία τη αστική όπω την αποκαλούμε. 2.11.208.200, με σκέψει για όλα αυτά που. Έγιναν χθε και κατά τη διάρκεια της τηλεθέασης της συζήτησης στη Βουλή. Στο τηλέφωνο σας περιμένει πολύ μεγάλη αγωνία. Ξέρετε ποιος. Αν θέλετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα γράφοντας real και non Το μήνυμά σας και όλο αυτό το 54%. -100. Ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιοpapakirialfm.gr. Ο Μάριο Καγγή ρυθμίζει τον ήχο, και επειδή σήμερα είναι 9 Μαου και έχει οριστεί η μέρα, όχι τη Ευρώπη, και αυτέ οι ιδέε, ω η μέρα τη αντιφασιστική νίκη των λαών, και έχει συνδυαστεί και με μια εικόνα, εκεί που πάνε πάνω στο Ράχιστακ, το καμένο, το είχε κάψει ο Χίτλερ, είχε βοβαρδιστεί μετά και από του συμμάχου, και βάζουν οι δύο άνδρες του κόκκινου στρατού την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στην καρδιά του φασισμού. Αυτή η εικόνα, αυτή την εικόνα τιμούμε, θυμόμαστε σήμερα και κάθε μέρα. Α πάμε λοιπόν με το Ζούκοφ, τα λόγια του Ζούκοφ και τον κόκκινο στρατό μέχρι τι πρώτε διαφημίσει. <Κοίλιο> No! Oh. Είμαι βέβαιος, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα τα καταφέρουμε. Έρχονται καλύτερε μέρε και τι αξίζει και ο τόπο και ο λαό μα. Οι μέρε που έρχονται για τον ελληνικό λαό είναι πολύ καλύτερε. Και εμεί, όταν θα πηγαίνουμε σε εκλογικέ μα περιφέρειες θα σα παίρνουμε μαζί για να κυκλοφοράτε κι εσεί ελεύθερα. Εδώ είναι η συγκυβέρνηση. Ο Τσίπρας και ο Καμένο, οι οποίοι έκλεισαν τι ομιλίε του με τον ίδιο τρόπο. Ότι έρχονται καλύτερε μέρε. Και ξέρουμε όλοι. Τον τελευταίο χρόνο, όταν λέει κάτι ο Τσίπρας και ο Καμένο, τι ακριβώ συμβαίνει. Το ακριβώ αντίθετο έχει συμβεί στο 100% των περιπτώσεων. Οπότε ετοιμαστείτε για τι μέρε που έρχονται. Ένα θέμα αυτό. Ένα δεύτερο, θα έπρεπε να παίζει μια ερώτηση από τα μέσα ενημέρωση και επειδή εμεί εδώ είμαστε μια ώρα των μέσων ενημέρωση, την απευθύνω εγώ. Εσύ που ακούς τώρα χτε, προχτέ και την Παρασκευή, πού ήσουνα? Ήσουνα στο Σύνταγμα ήσουνε στο κέντρο τη Αθήνα. Α την απαντήσει ο καθένα αυτή την ερώτηση, πριν πει δεν βγαίνει τίποτα με όλα αυτά. Γιατί ήταν χτε 50.000, δεν, δεν του μέτρησα. Προχτέ και αντιπροχτέ. Αν ήταν 300 400000 πολλά μπορεί να είχαν αλλάξει. Ο τρόμος του, η ανάσα μα, θα έφτανε στου τοίχου και τα παράθυρα τη Βουλή και ίσω και μέσα. Και ίσω αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει. Καλή κριτική, δεν λέω. Καλή αγανάκτηση. Καλή οργή. Η καταψήφιση. Οι μουτζε, οι διάολοι και οι τρίβολοι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο εδώ και χρόνια που μετράνε και άλλα πράγματα. Όχι μόνο η αγανάκτηση με το τηλεκοντρόλ στο χέρι ή χωρί το τηλεκοντρόλ στο χέρι, από τον καναπέ ή χωρί τον καναπέ. Γιατί και ο καθρέφτη είναι ο καλύτερο σύμβουλο. Όχι μόνο για τον τζακαλώτο, για τον τζίπρα που δεν περνάνε τα πέξω, αλλά και για τον κάθε πολίτη αυτού του τόπου. Να θυμίσουμε εδώ, όπω λέει και ο Κουρουμπλή, που έχει διοριστεί από τον τζίπρα υπουργό, ότι ο τζίπρα έχει τεράστιο πολιτικό ήθο. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή. Ο κύριο Τσίπρα πίστευε λοιπόν ναι. ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν μια άλλη κατεύθυνση. Λοιπόν, το προσπάθησε λοιπόν, και έφτασε σε ένα σημείο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα αναγκάστηκε να πάει σε μια συμφωνία. Πήγε σε αυτή τη συμφωνία και είχε το πολιτικό ήθο και το ξανατονίζω, το πολιτικό ήθο για πρώτη φορά ένα πρωθυπουργό να έρθει και να πει: Αυτό είναι το πρόγραμμα δυστυχώ που, που επευλήθη στη χώρα και με αυτό πάμε στι εκλογέ. Όχι τεράστιο που παγώ, υπερέβα, αλλά ναι, είχε πολιτικό ήθος, αλλά δύο φορές. Δύο φορές. Το πολιτικό ήθο, αν κάποιος είχε το πολιτικό ήθος, όλα αυτά που γίνονται στην πολιτική τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον Κουρουμπλή, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω όλοι το συνυπογράφουμε αυτό. Πάμε να ακούσουμε και τον λαό. Έλα αποστολή. Κόνια πολλά, στο σανέστη. τα θα μάθα. Οικονομία Ανέστει θέλεμαι. Πω... Οικονομία Ανέστεστη. Αλληθώ. Αλυθώ, αλληλόξει. Με... Και εγώ απαντάω. Να σου πω κάτι σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό αυτό που λέμε. Ναι, εντάξει, πέρα από τα καθηρομένα τι φέσει. Πέσει τα εμπειρία από αγάπη βγαίνει, βγαίνει ρόδο. Μπορεί <στονίκον> να βγαίνει και Καστελόριζο από αγάπη. <στονίκον> ξέρω εγώ. <στονίκον> Α κολό παιδω το αριστερό των <στονίκον> Τζήπε. Από αγάπη βγαίνει ρόδο. Κυριάκο! Αμού τα. Στα στηβαρά του χέρια την Ελλάδα. Βέβαια με τον πατέρα του και τα αδελφή Μη μου ξαναπεί σε μενακριά. Έτσι, απότομα. Κυριάκο. Μην σταμάτα. Δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα του. Φύγε, γιαδιάολε. Τον αγαπάω. Περαστικά. Άμα πρόκειται για αγάπη, δεν μπορώ να πω κάτι. Από πού να αρχίσω τώρα, Πού να τελειώσει το θέμα. Από του δημοσιογράφου που ανακαλύψανε τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ποιο οι δημοσιογράφοι που αυτοί τον ανακαλύψανε βασικά τον κοινωνικό αυτοματισμό. Τέλο πάντων. Λοιπόν, από αυτό το σούργελο τη Ναυλωνή του που την έβγαλε χθε το βράδυ η Ανίτα και τη φέρθηκε όπω φέρεται σε όλα τα σούργελα που βγαίνουν στην εκπομπή τη. Ακόμα παρατράγουδα βγάζει αυτή η Ανίτα. Μόλι ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και μπήκε συζήτηση για το χρέο, Ήδη μιλάει η Eurostat για εξτήμηση το 2016 ότι από το δεύτερο εξάμεινο θα αρχίσει η οικονομική ανάκαση. Α, θα έχουμε ανάπτυξη τώρα στο δεύτερο εξάμεινο. Απηγή τη Eurostat, με τον εξάμειο. Από τον Κορκίδη που έχει ακούσει τίποτα ο Κορκίδης για τη λιτότητα και για την εσωτερική υποτίμηση. Του έχουν πει τίποτα οι φίλοι του οι Ευρωπαίοι και οι φίλοι του στο Δωνοτού, δεν ξέρω έλα, ξωτήρα μου, πού είσαι. Μετά το Πάσχα θέλω να με λέει σωτηρία. Σω... Αφού δεν την έφερε ο τη φέρνω εγώ. Θα είμαι εγώ η σωτηρία. Ναι, μα εσένα περιμέναμε αφού μα έσωσε ο άλλο. Ναι. Περιμένουμε και εσένα να μα Α, έτσι όπω σα έσωσε και ο άλλο, σωθήκατε. Διπλή. Όχι, από σένα έχουμε ελπίδα. Απ' τον άλλο δεν είχατε ελπίδα. Γι' αυτό δεν σα έσωσε, γιατί δεν ελπίζατε. Α... Αυτοί που ελπίσανε και ελπίζουν ακόμα, σωθήκανε. Έχουν αυτό τη σωτηρία τη ψυχή που λέμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή η ψυχή του θα σωθεί. Να προσέξουν να μην πέσουν από το κρεβάτ Δηλαδή. Δεν ξέρω αν καταφέρουν από τον καναπέ να πάνε στο κρεβάτι Είναι βαριά η μπάλα στο καναπέ το Δεν σηκώνεις πέρα. εύκολα να σηκωθείς να πας έστω στο κρεβάτι Καναπέ, καναπέ. από τον καναπέ να προσέχουν να μην πέσουνε. Με την πρώτη Με την πρώτη μάτια Με την πρώτη μάτια και, και λίγο μακριά, δεν ξέρω να με κάνω. Τρελαθήκαμε, πού είσαι Όταν ήμουν ένα μικρό, άκουσα ροδεύχων που σταρτίματα από Γερμανία κτλ. Φέρα τώρα μακρινό και αυτό. Σχεδίνη... Τώρα από πέρσι. Έχουμε στην δινή κατάσταση να παίρνουν από ασφαλία, δύο ετών νέο μετανάστηκε. Ωραία αυτό το δύο ετών yeah. Μάλιστα. Yeah. Θα ξεκινάμε έτσι τα από την αρχή ηλικία. Αφού πήγε σε άλλη χώρα ξεκινά από το 0. Ήμουν ένα 35 άρεει yeah. στην Ελλάδα. Τι θα λέω τώρα 35 ή 37 90. Θα είμαι στην Αυστραλία από το μηδέν. Νέα ζωή. Και παιδιά που δεν ξεκινάει από το μηδέν, ξεκινάει και κάτι από το 0 στο εξωτερικό για να μην λέμε και τα διάφορα που λένε οι κυβερνήσει. Από το 0 στο εξωτερικό, παρά το να σε 35 και να σε πάει στο 0 σιγά σιγά προ τα πίσω. Εκεί φτάσαμε. Εκεί, Εκεί φτάσαμε, φίλε μου. μου. Εκεί μα φτάσανε οι αλήτε. Κάτσε να κάνουν ένα okay. hashtag στο Twitter να περάσουν όλα. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Καθένα από τη θέση του, έτσι όπω ήμασταν και στην Ελλάδα και αγωνιζόμασταν. Άσχετα, μα δεν τα καταφέραμε όπω και πολλέ δεκαετίε τώρα. Συνεχίζουν τα παιδιά και στο εξωτερικό. Υπάρχουν δικαιώματα τα οποία μα αστερούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ήδη καταστάσει νέων οι οποίε θα περάσουν ή δεν θα περάσουν και η μετανάστευση περνάει από μια στρόφιγγα και από ένα σουρωτήρι Έχει γραφτεί στην Κνέ Αυστραλία εσύ Εγώ είμαι από πολύ μικρός Προς το παρόν εδώ που είμαι δεν υπάρχει Δεν υπάρχει Κνέ, σαν μάτυξε. να υπάρχει ακούγεται Ρόμιστε. Δεν τη εσύ Νόμιζα καλά ξύλα στη Σουηδία Λόμιστε. βγάζουν Τέτοιες ξυλουριές που ακούω από Αυστραλία δεν τις περίμενα Να είστε καλά παιδιά, Αλέξη Γερά κράτα μας μακριά Μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία Αφορολόγητο 12.000 ευρώ για όλους Επαναφέρουμε το αφορολόγητο Στα 12.000 ευρώ Με αφορολόγητο Στα 12.000 ευρώ για όλους Είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες Είτε είναι αγρότες Για όλους ανεξαρέτως Θα βάλουμε αφορολόγητο 12.000 ευρώ Ε, για όλους Δηλαδή με συγχωρείτε απαταιώνες είμαστε ναι! Μια επανάληψη για τα καλά που έρχονται Γιατί όταν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Να ξέρετε δεν θα τα κάνει όλα Όπως λέγαμε τότε Δεν θα κάνει και το 100% Πόσος κόσμος δεν το λέγει αυτό Κάθε δεύτερο βήμα αυτό ακούγες Τα 10 να κάνει Ε λοιπόν μέσα στα 10 θα είναι και το αφορολόγητο Το 12.000 το έχουν πει άνθρωποι σε κάθε τόνο Δεν μπορούν να είναι τόσο ψεύτες και απαταιώνες απαταιώνε. Κανονική, όχι πολιτική, του ποινικού, του κανονικού. Ο Κυριάκο έχει βγάλει και το Χάρβαρντ, όπω ακούσαμε και επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά χτε. Κύριε Αντιπρόεδρε, προφανώ σα είναι τόσο άγνωστη η έννοια τη αλήθεια που αναγκαστήκατε να την κάνετε Google. <laughs> και εγώ, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έκανα Google το ΣΥΡΙΖΑ και μου προέκυψε το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Παράξερα πράγματα συμβαίνουν. Είναι από αυτό που του έχουν μάθει όταν ήταν μικρός Κάνω γκουγκλουράκια Από εκεί το έβγαλε ο Κυριάκο. Κάνω Google Το ρήμα γκουγκλάρο στην ελληνική δεν έχει ανοίξει ένα λεξικό Άνοιξε λεξικό να βρει την αλήθεια Όπως Ή να βρει τη λέει στη λέξη ΣΥΡΙΖΑ Τι υπάρχει από κάτω και έκανε το εφειολόγημα Με το πρόγραμμα της Εντάξει, καλό. Δεν έχει δει το ρήμα γκουγκλάρο Πώς ακριβώς ερμηνεύεται Χθες είχαμε και επεισόδια βέβαια στο Εξαπτίβουλη, υπήρχε πολλοίς κόσμος, λογικό όταν υπάρχει πολλοίς κόσμος, έγιναν τα γνωστά με τους μπάχαλους και βγαίνει η αστυνομία, τα ένδοξα ΜΑΤ που επί τα βρίζαμε, τα κατηγορούσαμε και τραυμάτισαν και ανθρώπους, νομίζω η κυρία Παπαδογιάννη στέλεχος του, της ΛΑΕ. Πριν λίγο βγήκε από το ΚΑΤ με ράματα στο πίσω μέρο του κεφαλιού. Αν είχε φάει το δακρυγόνο κατευθείαν στον μπροστά, θα ήταν χειρότερη η εξέλιξη τη υγεία τη. Ευτυχώ. Γενικότερα η αστυνομία διέλυσε για κάποια ώρα, έκανε το έργο τη. Ακόμη και αν είναι σε ριζέικα, ροζ, αριστερά τα μάτ. Όμω αυτό να ξέρετε πίκρανε πάρα πολύ του μέσα. Και κυρίω τον πρωθυπουργό Αλέξη. Α, τον Κατρούγκαλο έχουμε πριν. Κατρούγκαλο, πριν πάμε στα επεισόδια. Όχι, όχι, πάμε στον Κατρούγκαλο γιατί έχει μια αξία. Α μείνουμε στον Κατρούγκαλο, θα γυρίσουμε στα επεισόδια σε λίγο. Γιατί έκανε μια ωραία δήλωση ο Γιώργο Κατρούγκαλο από το Βήμα τη Βουλή. Θα ξέρετε ενδεχομένω ότι υπάρχει ήδη μια έκφραση και στην αργό των Βρυξελών και στα εβλία τη πολιτική επιστήμης. Πασοκification. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση. Θυμόσαστε το αντίστοιχο τραγούδι, το Red Hot Chili Peppers. Καλιφορνication. Καμία σχέση. Πασοκοποίηση σημαίνει τι παθαίνει ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα όταν ταυτίζεται απολύτως με τον νεοφιλελευθερισμό. Εξαερώνεται, εξαερώνεται. Αυτά για τα πασοκοφικέησον δεν κινδυνεύει από αυτό να πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κινδυνεύει να εξαερωθεί ε, για τον απλό λόγο ότι είναι νεοφιλελεύθερο κόμμα. Δεν είναι αριστερό κόμμα, δεν είναι καν σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, αν και... Ε, ξερογλύφεται για να μπει στη σοσιαλιστική διεθνή και στα ευρωπαϊκά και σοσιαλιστικά κινήματα και αυτέ τι κομμωδίε τη Ευρώπη. Όμω είναι ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα. Ό,τι απόφαση έχει λάβει, ό,τι νόμο σοβαρό έχει φέρει και από το Σεπτέμβριο και από το Γενάρη και μετά, είναι άκρο νεοφιλελεύθερος Πάμε όμω στην αγανάκτηση του Αλέξη Τσίπρα για τα επεισόδια που έγιναν έξω από τη Βουλή. Ο λαϊκό κόσμο έχει δίκιο να αγωνιά, να βγαίνει στου δρόμου. Να διαδηλώνει. Θέλουμε να βγαίνει στου δρόμου και να διαδηλώνει. Είναι δύναμη και στήριξή μα οι αγώνε για ένα καλύτερο μέλλον. Δεν φοβόμαστε εμεί τον δρόμο. Δεν βλέπουμε του ανθρώπου που διαδηλώνουν, που απεργούν ω εχθρού μα. Είδατε τι ωραία που τα λέει ο άνθρωπο. Έχει δίκιο. Παλιέ δηλώσει εννοείται. Είναι από το 11 όταν έκραβε τον Γιώργο Παπανδρέου τότε για αυτά που έκανε ο Γιώργο Παπανδρέου που είναι τα ίδια με αυτά που έκαναν τα ΜΑΤ χθε Κομμωδία, παραλογισμό που ζούμε. Άλλη μια καταγγελία του Αλέξη Τσίπρα για τη δράση των ΜΑΤ, τότε και τώρα έξω από τη Βουλή. Κύριε Υπουργέ, αλήθεια. Η γραμμή άμυνας περιφρούρηση τη Βουλή φτάνει μέχρι τον Μπαϊρακτάρι. Η γραμμή άμυνας περιφρούρηση τη Βουλή φτάνει μέχρι το θυσίο, το μοναστηράκι, στην κολοκοτρόνη. Διότι αυτό που συνέβη χθε στου δρόμου τη Αθήνα ήταν η κατάλυση τη δημοκρατία. Διότι αυτό που συνέβη χθε. Ήταν αντιδημοκρατική εκτροπή. Εγκαθιδρύσατε χθε με την σα, αλλά και με τα ΜΑΤ, τη νέα μνημονιακή δημοκρατία. Και της κυβέρνησης, να την χαίρεστε, αυτή τη δημοκρατία. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο με μια θετική είδηση. Μάλλον μια απλή είδηση. Το βράδυ τη τηλεοπτική Ελληνοφρένη, η πρώτη μετά το Πάσχα, 10 παρα 10, με όλα αυτά που έγιναν χτε προχτέ και τι προηγούμενε μέρε. Η καλή είδηση είναι τώρα πριν πάμε στο λαό. Μεταξύ αυτών που ψηφίστηκαν χτε, είναι ότι καταργήθηκε και ο φόρο πολυτελεία στα ακριβά αυτοκίνητα. Μια αριστερή κυβέρνηση έπρεπε να το κάνει και αυτό. Το διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών με αυτό το αισιόδοξο και άκρο σοσιαλιστικό. Σα αποχαιρετούμε τα υπόλοιπα αύριο και το βράδυ. για σα. Ωστόσο, η χρόνια σα πολλά. Γεια, yeah, σε εσά, τα μούτρα σα. Η <laughs> χρόνια σας πολλά είναι αυτό. Ευχή, αυτό είναι κατάρα. <laughs> χρόνια πολλά τι να βλέπουμε να πηγαίνουν να πηγαίνω, έρχονται κυβερνήσει που φέρνουν μνημόνια, δεν θέλω εσύ. Ελπίζουμε σε καλύτερε μέρε. Καλά, αφού ελπίζετε θα έρθουν κιόλα. Ε, άμα δεν ελπίζει κιόλα. Σωστό, σωστό, αυτό είπε κιόλα, έτσι ξεκίνησε. Για πε. Τίποτα, απλώ χάρη που σα άκουσα πάλι. No, <laughs> Όμω και εγώ σε πήρα από τα μούτρα. Να είσαι καλά. <laughs> Νάσε καλά. Τα είμαι με γλυκούλη μετά το Πάσχα, γεια. Yeah. Yeah, yeah. Επειδή σα ακούνε πάρα πολλοί ταξεντίδε και εσά και γενικά το σταθμό σα. <laughs> Θέλω να κάνω μια καταγγελία ο γιο μου, είχε πάει στην Ελλάξ. Και εγώ είχα ε, ε, πάει και μου, τυχε μπροστά μου η ζωή στον Πού να δει στο ψυχικό δίνει. <laughs> εμεί είπαμε να μην πάει με τα μάξι. <laughs> <laughs> <laughs> Τέλο πάντων, επειδή είναι πολλά τα έξοδέ. Δεν είπε περιπτώσει μια και εμεί θα πηγαίναμε γιατί λόγω δουλειά στην παρεσπτώσει. Είπε το παιδί να πάει με το λεωφορείο λοιπόν. Πήρε ένα ταξίω από εδώ και πήγε στι τρει γέφυρε. Τη μεγάλη πέμπτη του πήρε 12 ευρώ. Πρόσεξε τη μεγάλη πέμπτη με την κίνηση που είχε. Τι Δευτέρα γύρι. Είστε μαζί με την ξαδέρφη του. Πρώτη ξαδέρφη η... ή δεύτερη? Ε, δεύτερη. Δεύτερη, εντάξει. Γιατί ξέρει την ξαδέρφη και στη θιά, δύο πόντου πιο βαθιά. Άμα είναι και δεύτερη. Όχι, ρεσκάσερε. Ξέρω μου, ρε. Καμία σχέση. Παίρνουν, λοιπόν, ένα ταξί ναι. από τι τρει γέφυρε. Αφήνουν, λοιπόν, την ανιψιά μου στα καμίνια. Ναι. πληρώνει 15 ευρώ η ανιψιά μου στα καμίνια. Μπράβο το κομμενάκι. Και συνεχίζει ο γιο μου για την αμφιάλλη. Σταματάει, λοιπόν, το ταξί κάτω από το σπίτι. Επα Ναι. Ήταν ο γιο μου έξω από το ταξί και ο ταξιδιώ. Αυτή η αμφιάλη λέγεται έτσι κυρίω για να καρφώσει και να βγάλε την ντουλάπα διάφορου. Τέπω ότι αμφί άλλη ή άλλη είναι και να αφήσει για να ξεκαρφώσει στον εαυτό σου. Αμφί άλλη. Δεν ξέρω είναι τα βόρεια προάστη του Κερατσινίου ή αμφάλι. Α, κατάλαβα να μου λέει βόρειο πρόάστημα, είναι σίγουρο αυτό. Για πέ. Γίνεται λοιπόν, εγώ έξω, σηκώνεται το κεφάλι το ταξιδιώ, με βλέπει στο μπαλκόνι και λέει, α, να, ορίστε. Πέταξε μα λέει ένα οικοσάρικο, εγώ δεν κατάλαβα. Νομίζω πω δεν είχε ψηλά ο γιο μου, τέλο πάντων. Μπαίνω μέσα τη Το ένα Αφού πήρε το 20 ο ταξιδιώτη, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Και φωνάζω εγώ, Τι συμβαίνει. Και με το που λέω, Τι συμβαίνει, Μπαίνει μέσα στο ταξίδι ο ταξιδιώτη και γίνεται Λούι. Πήρε λοιπόν άλλα 25 ευρώ. Τώρα καλό, Χαϊβάν, και το παιδί, Συγγνώμη, Ε. Πρόσεξε το παιδί, Επειδή την είχε ψηλιαστεί, έψαχνα στο κινητό να βρει. Μωρή, τι με πάρει. Θα, θα πούμε μια εκπομπή ολόκληρη, θα πούμε για το ταξίδι του γιού σου. Πάρε στο Σάτα να το κάνει καταγγελία, θα βάλω δύο λόγια. Δεν μου λε, Ρε Καραγκιόζηδε δημοσιογράφοι. Γιατί χτυπιόσαστε και βάζετε και διαφημίσει, Το 70% των δημοσιογράφων δεν είναι υπέρ του Ευρώ, υπέρ τη Ευρώπη και υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως το 70% από αυτού που βλέπει την τηλεόραση. έχει διαφορά. Δημοσιογράφοι δεν είναι αυτοί που βλέπει τηλεόραση μόνο ίδια. να. Θυμίσω. Δεν βλέπω όμω να διαμαρτύρεστε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πείτε να φορολογηθούν οι πολιεθνικέ εταιρείε. Δεν βλέπω να διαμαρτήρεστε γιατί πουλάνε προϊόντα Στην Ελλάδα και δεν πληρώνουν ασ ασφαλιστικέ εισφορέ. Δεν βλέπω να διαμαρτύρεστε. Εγώ ήρθα σε άκουγα δημοσιογράφο, ο οποίο κάτι έλεγε για τη δραχμή και καλά, και στο τέλο έλεγε Παναγία μου το ευρώ και πήρε τα γόνατα. Έτσι. Κι όμω εδώ πια, φίλε, δεν μπορείτε να είθετε στα τέσσερα για το ευρώ και μετά να διαμαρτύρεστε. Γιατί δεν μπορούμε. Δημοσιογράφοι <laughs> είμαστε ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Θα το γυρίσουμε και θα κάνουμε και πλήση εγκεφάλου και αυτό είναι το σωστό. Τι θε τώρα. Έτσι θα πει, επειδή έχει <laughs> ένα πανεπιστημιακό χαρτί ταξιού, πάει να πει ότι θα μα πει ότι θα κάνουμε. Καραγκεζάκο, επειδή ο Η πράσινη κλειτία στον Ευρωπαίων, άμα θέλετε να διαμαρτυρηθείτε να πατέραψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάλαβε, αλλά κανένα και πολύ τρίμιξε. Αν θα γίνει μια μία. τέτοια διαματηρία στην yeah. Ευρωπαϊκή Ένωση, θα λυθούν τα προβλήματα μα όλοι. Ναι, να πάει ο πρωτερεί. Όχι, να πάμε. Μα τι μπορώ να Ναι, Το καλέ. Καλύτες. Και με Έχει αυτόν τον τρόπο, καλύτες. όλα πίσω. Ένα θα σου πω. Έκανα Πάσχα μαζί με τη ζωή. Πάνω στο χωριό? Ναι. Ο, θέλω φωτογραφία. Δεν σου δείχνω. Θέλω φωτογραφία. Θέλω να μου δώσω τη. Να, να πάω να τη φιλήσω. Ζωή για πάντα. Έλα. Γεια. <Σμυρή> <Συρή>